Seguo ancora e giorno e notte pensa solo a te. Εδώ ο Ολυμπιακός παίζει έξω ναι. και ο Παναθηναϊκός από εδώ η Παναθηναϊκή καλά... στην Ελλάδα λένε παίζει μια ελληνική ομάδα, ο το... Παναθηναϊκός αυτό... παίζει... Αυτό και νομίζω ότι είναι ατυχές α... παράδειγμα. Είναι η κυρία Ιτομαλή πως είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη βεβαίω, κυβερνητική εκπρόσωπος βγαίνει στα κανάλια στην δουλειά τη και προσφέρει απλόχερα το γέλιο γιατί υπηρετεί με συνέπεια την σάτυρα. Πλώς, ξέρετε τι δεν Φυσί. μου αρέσει ναι. Δεν μου αρέσει όταν Έλληνες βρίσκονται στο εξωτερικό Εδώ στην Ελλάδα να επιδεικνύεται από την αντιπολίτευση Τέτοια εθνική μικροψυχία Πού το πάτε, πού το φαίνεται πάλις, πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ θα καταλήξετε ναι, Εδώ, ο Ολυμπιακός παίζει έξω ναι. Και ο Παναθηναϊκός από εδώ, η Παναθηναϊκή Καλα, στην Ελλάδα ναι. Λένε παίζει μια ελληνική ναι, ο Παναθηναϊκός, ναι, ο Παναθηναϊκός αυτό, παίζει Αυτό αυτού αυτού νομίζω ότι είναι ατυχές παράδειγμα Το α... Chiamé, io l'attalo ton Non è convinto che sei via, che mai lasciato e ritornerai. o Ένα άνθρωπο ο οποίο μπορεί να έχει ένα φανατισμό. Επισήμω όμω, όταν παίζει η ελληνική ομάδα έξω, δεν καθόμαστε όλοι και την κοιτάμε ανεξαρτήτω. Κυρία Βούλτευσι, ώστε... ώστε... πάμε να δούμε το παιχνίδι στην Ελλάδα. Νομίζει. Πάμε λίγο να δούμε το παιχνίδι στην Ελλάδα γιατί δεν παίζουμε στο εξωτερικό μόνο. Αν κάτι συμβαίνει, είναι αυτό ακριβώ. Χρησιμοποίησε αυτό το παράδειγμα για να πει ότι εφόσον είναι στα Παρίσια οι υπουργοί έχουν πάει εκεί να υποβάλουν τα σέβη του και δεν ήρθε εδώ η Τρόικα να του διατάξει. Πήγαν εκεί να πάρουν διαταγέ. Γιατί τουλάχιστον εργόντουσαν οι άλλοι εδώ, δεν πληρώναμε και τα μεταφορικά. Τώρα με τα Παρίσια πληρώνουμε και τα μεταφορικά για να αποδείξουμε ότι είμαστε ανεξάρτητοι και ότι έχουμε κόψει δεσμού με την Τρόικα. Είναι έμπνευση σαμαρά, όπω έμπνευση σαμαρά είναι και τα πρόσωπα που μα απασχολούν. Αυτό ακριβώ συμβαίνει όταν παίζει μια ομάδα, ειδικά αν πρόκειται για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Οι φύλαθλοι, οι οπαδοί, οι ούγγανοι τη άλλη ομάδα κάθονται τηλεόραση με αναμένα και εικόνε και προσεύχονται να πάει καλά. Η αντίπαλη ομάδα. Και σε αυτό το σημείο, άκρο ενημερωμένη η Σοφία Βούλτευση. Μετά από τη Σοφία, το μαλλί, πώ είναι. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη, το μυαλό, πώ είναι. Το Πασόκ, αυτό ο χώρο, ο ενδιάμεσο τη Δημοκρατική Παράταξη, κεντροαριστερά, όπω θέλετε, πείτε τον, είναι αναγκαίο για τον τόπο. Είναι αναγκαίο εθνικά. Δηλαδή, είναι η δύναμη του ριζοσπαστικού μέτρου και χρειάζεται. Πενθούσε με του και μεθισμένο. Είναι η δύναμη του ριζοσπαστικού μέτρου και χρειάζεται. Γιατί με του Το μαλλίκο είναι τε Το Πασόκ Αυτό ο χώρο, ο ενδιάμεσο, είναι αναγκαίο για τον τόπο, είναι αναγκαίο εθνικά. Μπράβο! Τον έχει ανάγκη, κυρίω η ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Αποδείχτηκε αυτό και προχθέ, και από ό,τι φαίνεται θα αποδειχθεί και σήμερα. Που στον ίδιο χώρο, στο Ζάπιο, πάει και ο Βενιζέλο για να κάνει τα 40 και να μοιράσουν ό,τι μπορούν από την περίφημη κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ. Η Σοφία Βούλτεψη, το μάλλον πώ είναι, κυβερνητική εκπρόσωπο, μιλάει για τι φορολογίε. Γιατί φορολογία. Για τι αδικίε γύρω από τη φορολογία και έχει να προσθέσει πολύ χρήσιμα πράγματα στο διάλογο. Η φορολογία συνδέεται με τη δημοκρατία. Γι' αυτό έχει και κλιμακώσει. Το να λέει κάποιο. Η φορολογία θα... συνδέεται αυτή την καταργήσω... περίοδο με την αδικία, κυρία Βούλτεμψη. Η φορολογία ε, συνδέεται με την αδικία σε πάρα ε, πολλά επίπεδα. Ε, και το γνωρίζετε γιατί και εσεί είστε φορολογούμε και βλέπετε τι αδικίες. Εγώ δεν μπορεί να τι βλέπετε. Εγώ δεν πληρώνω, με μου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ναι. Τα μισά μου εισοδήματα πάνε στη φορολογία Ά. Και δεν έχω μιλήσει ποτέ εκεί όμως Από τον εσείς... ιδιωτικό τομέα Έστε... Τους πληρώναμε, συγχωρείς δίνο μου σε Κανείς δεν θέλει να πληρώνει φόρους Όμως στη δημοκρατία πρέπει να πληρώνουμε φόρους Όχι όλοι και όχι το ίδιο Αυτό είναι η δημοκρατία όπως το ζούμε Τα τελευταία 30-40 χρόνια Πληρώνουμε φόρους, ναι, στα χαρτιά όλοι Και αναλογικά Στην πράξη όμω, όπω πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, δεν συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι σημαίνει για τη δημοκρατία. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν είναι τη παρούση. Θα πάμε στα Παρίσια τώρα, γιατί έχουμε μπλέξει δύο τραγούδια. Ο ελληνικό τίτλο του ενό είναι Τρικημία στην καρδιά μου. Κρατάμε το Τρικημία, αλλά το έχουμε βάλει από τα Ιταλικά. Και το άλλο τραγούδι είναι τα περίφημα Παρίσια. Λοιπόν, να σα πω ένα πράγμα. Την 네. επόμενη βδομάδα θα ξαναβρεθούμε στο Παρίσι. Στο Έτσι κι αλλιώ ο κόσμο πια παντού είναι τεκέ. Αλλά εμεί έχουμε τον Δράκο. Οι εκδικού σα θαυμάζα που δίνουν τα χαρτιά. Γυρίζω την Ελλάδα απάκρι σάκρι. Και εκείνο που βλέπω παντού είναι και η Νοτική Ελλάδα γυρίζει. Πρώτον εμένα θα βάλετε στη φυλακή Έτοιμο σύμμεξα, σας περιμένω κύριε Τσίκο Με τα χαράς, νομίζω, δεν θα έχει αντίρρηση ε, Μάλλον θα έχουν αντίρρηση κάποιοι, αλλά είναι ελάχιστοι Τι ακριβώς είναι η Άννα Συμμακοπούλ Πολλές απαντήσεις έρχονται, όχι, τις κρατάμε Θα μας πει η ίδια και με τον ωραίο δικό της τρόπο Τον γενιώτικο τρόπο, τι ακριβώ είναι Τι από εκεί και πέρα η διπλωματία νιζέλο. και η εξωτερική πολιτική γίνεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και όχι ε, από μένα, σας απάντησα ε, και κομματικά Εσείς δεν είστε κυρία Είστε ο σπόξμα της Νέας Δημοκρατίας της Είμαι η σπόξ η εκπρόσωπο που είστε και ευρωπαίες Είμαι η σπόξ-πέρσον Jestem person. Ma poi tu sai guarirà. Lo Sit high and watch. Chcesz ścięła i gdęte me. O, kala, sta από o tym, No ale, że Η Άννα Μισελ Άσιμακοπούλου και το Σποκ Πέρσον. Δεν μπορώ να μιμηθώ την προφορά τη. Όσε προσπάθειες και αν κάνουμε, δεν θα τη φτάσουμε ποτέ. Και κυρίω το σύνολο τη εικόνα, το οποίο ταιριάζει απόλυτα. Αγγλικά με προφορά, αυτή την προφορά την ωραία. Τα Γιάννενα. Όλα αυτά μαζί. Ερχόμαστε πιο κάτω στη Φθιώτιδα Μια στάση δεν είναι πια βουλευτή. Έκανε μια απόπειρα να είναι, είναι η Κατερίνα Μπατζελή, που όλοι αγαπήσαμε. Ε, πρέπει να ξέρετε ότι το Πασόκ είναι ένα πολιτικός και κοινωνικός χώρος έντονα αντιδεξιός. Μπράβο! Έντονα αντιδεξιός ιστορικά. Μπράβο. Πρέπει να ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας πολιτικός και κοινωνικός χώρος έντονα αντιδεξιός. Μπράβο! έντονα, έντονα αντιδεξιός το έχει αποδείξει είτε με Γιώργο Παπανδρέου είτε με Κώστα Σιμίτη παλιότερα το έχουμε ξεχάσει βέβαια γιατί μετά τη διετία δεν θυμόμαστε τίποτα το έχει αποδείξει ο Λαός με Σιμίτη, με Γιώργο Παπανδρέου και κυρίως με Ευάγγελο Βενιζέλο αν κάτι είναι το Πασόκ είναι έντονα αντιδεξιό κόμμα, σήμερα έχει και γενέθλια <ΣΣΣΣ> Πασόκ και πολλά, καλή Την πάντησε η χώρα Εγώ δεν πιστεύω στο κούρεμα Θα του να σκορπίζεις Τρόικας Σκάτα Και χρόνια μας πολλά Για τα γενέθνια του Πασό Ουπάς Μόρη με την τσάπα Χρόνια πολλά Το καταευχαριστηθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν και πολλά και να το χαιρόμαστε. Έχει βγάλει στελέχη, έχει βγάλει αντιλήψει κυρίω. Μια τέτοια αντίληψη μα την περιγράφει ένα κορυφαίο στέλεχο και τη σημερινή περίοδου και τη τωρινή και τη αμαρική, γιατί με το Σαμαρά είναι ουσιαστικά ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη. Τα διόδια, κυρία Μουσντούκου, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι τα, τα χρήματα από τα διώδια. Δεν πάνε στην τσέπη κανένας, πάνε στην κατασκευή των έργων. Ο τα χρήματα από τα διόδια. Δεν πάνε στην τσέπη κανέναν. Πάνε στην κατασκευή των έργων. Έσφυσε με ένα φύσιμα. Τα φώτα τη σκηνίζουν. Και η κατασκευή των ναι, έργων. Όχι, έργα, έργα δεν είδα. Ούτε καν η κατασκευή έργων. Για την Κορίνθου όμως, Πατρών, ξαναλέω. Τώρα λοιπόν στην Κορίνθου Πατρών. Τώρα λοιπόν στην Κορίνθου Πατρών γίνεται έργο. Όσοι πέρασαν. Του τελευταίου μήνε πηγαίνοντα διακοπέ, πηγαίνοντα στις ιδιαίτερε πατρίδε του, το είδανε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία εκρηκτική άνοδο στις εργασίες. Μάλιστα. Τι οποίε πληρώνουμε άπειρα χρόνια πριν, αλλά τώρα ξεκίνησαν οι εργασίε. Να το πούμε αυτό. Τα διώδια όμω δεν πάνε στι τσέπε αυτών που σκοτώνονται να πάρουν τα έργα και του δρόμου. Γιατί σκοτώνονται οι άνθρωποι, αφού δεν θα βάλουν και τίποτα στην τσέπη του. Είναι μια χρόνια απορία που έχουμε, γιατί ο Σοχωήτης αυτό το λέει συνεχώ, το επανέλαβε και. Στην Άννα Μπουζούκου, όταν εμφανίστηκε πρόσφατα, ε, τα πάνε στα έργα. Τα διόδια σκοτώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, παίρνουν μέρο σε διαγωνισμού τη πλάκα ή δεν παίρνουν καν μέρο σε διαγωνισμού, του ανατίθενται έτσι οι δρόμοι για να κάνουν έργα. Για να πάνε τα λεφτά στα έργα, τα οποία επίση δεν κερδίζει κανεί, βάζουν και από την τσέπη του, αν του ακούσετε, γκρινιάζουν συνεχώ και θέλουν επιδοτήσει από το κράτο. Τα έχει πολύ ωραία στο μυαλό του ο Μιχάλη και δεν διστάζει να το μοιραστεί με όλου μα αυτό είναι το ωραίο. Με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη τα τελευταία 4-5 χρόνια. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, 211-200-8200, επικοινωνίας, επικοινωνία. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση τούντιο παπάκυρίαλεφm.gr. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφείρ, αλκενό. Το μήνυμά του αποστολεί στο 54%. Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο και με τα Παρίσια και όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Και κυρίω εδώ, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Εμεί δεν πιστεύουμε ότι απαιτούνται απλώ κάποιε αλλαγέ. Πιστεύουμε ότι απαιτείται. Ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση Και μόνο λόγους αρχίσες Και μίγματα να λύνεις Ήρθε η ώρα να κάνουμε κυριολεκτικά μια επανάσταση Την ονομάζω την επανάσταση του ανόητου Μια τέχνης και μια εποχής Παλιάς και σκοτεινής την επανάσταση του ανόητου Ωρίστε Λέγε η Λίθιε. να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μπείς Αναζητά ο κόσμος μας μια νέα αρχή Είμαι e Λέγε βλάκα Λέγε βλαμένε, τι είναι αυτό το σοβαρό. Θα προσπαθήσω να υπηρετήσω αυτή την απέτηση όσο πιο σωστά μπορώ, πιο απλά, πιο ενοτικά, έχοντας συνείδηση της ιστορίας, της πορείας, της ευθύνης που μου αναλογεί. βέβαια. Είμαι Λέγε βλάκα! Λέγε βλαμένε! Τι είναι αυτό το σοβαρό! Αναζητά ο κόσμος μας μια νέα αρχή. <Τι φίλεψες τις ταφέλες, τα, τα ενδόξα Παρίσια. Θα ξαναβρεθούμε στο Παρίσι. <Τι> Επικαλλιώς ο κόσμος πια, θα του είναι και... Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Θέλω να προσευχηθώ με την ίδια δύναμη που θέλω να βλασφημίσω. Η Ελλάδα τη ανάπτυξη θα νικήσει. Sit high and watch. <laughs> και η μία είναι από τα Σέρα, η Ζουμπουλία, η άλλη είναι από τα Γιάννενα, η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Τα κοινά πάρα πολλά, οι διαφορέ ελάχιστε, νομίζω η Ζουμπουλία δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Ε, αγωνίζονται οι σύντροφοι του Κουκουέ, κάνουν συνέδρια χρόνια τώρα, το παλεύουν, την ψάχνουν, πάνε στι πύλε των εργοστασίων, στου χώρου δουλειά να βγάλουν μια άκρη με όλα αυτά που συμβαίνουν ο καπιταλισμός καλπάζει που να προλάβει στις εξελίξεις ενώ η λύση ήταν τόσο απλή θα είχαν όλα τα θέματα αν είχε συμβεί αυτό που θα ακούσετε τώρα το 1968 πολύ που με... Καλέσετε, ευχαριστώ πολύ. Χαίρεστε και για όσα συμβαίνουν μέσα στο άλλοτε ιστορικό κόμμα με ηγετικέ φυσιογνωμίες, με ψηφοφόρους από άκρη άκρη του ελλαδικού χώρου. Να σας πω, όχι, δεν χαίρομαι, αλλά ε, αν μου επιτρέψετε, η, η ενόχλησή μου μετριάζεται από το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει. Γιατί εγώ στο ΚΚΕ και μεγάλος κάποια στιγμή... Ένας από αυτούς που θεωρούν το μελλοντική ηγεσία του κόμματος ή τουλάχιστον έτσι μου λέγανε αυτοί που αναδείκνυαν τις ηγεσίες και το 1968 έφυγα γιατί συνέβη τότε η εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης και έχει και μια σειρά από άλλα γεγονότα τα οποία με επιστρένουν ότι το σύστημα και ο τρόπος σκέψης αυτός δεν έχει μέλλον Είναι ο Θόδωρο Πάγκαλο. Η, η, η απάντησή του αυτή ήταν στην εξή ερώτηση, όταν είπε ένα μπουζούκου ιστορικό κόμμα, ούσε το Πασόκ. Αν χαίρεται με όλα αυτά που βλέπει μέσα στο Πασόκ, ο, συνθήματα προχτέ, κραυγές Γιώργο Παπανδρέου διεκδικεί ρόλο, νέα αρχή. Και η απάντησή του ήταν ότι ήταν κάποτε στο Κουκουέ και μάλιστα θα γίνονταν και αρχηγό στην ηγετική ομάδα, όπω είπε. Αυτό ήταν ένα από τα λάθη πολύ σημαντικά, νομίζω μεγαλύτερο και από τη Βάρκιζα. Ήταν αυτό το 1968, 19 χρόνια μετά. Ναι, όχι παραπάνω, 21 χρόνια μετά, δεν ε, κράτησαν τον Θόδωρο Πάγκαλο. στε το κομμουνιστικό κόμμα στην Ελλάδα, το κομμουνιστικό κίνημα γενικότερα, να έχει έναν ηγέτη, ο οποίο έφυγε, όπω είδατε, δεν είχε μέλλον εκεί και προσπάθησε να βρει το μέλλον και το βρήκε. Και τι μέλλον, βέβαια, στο σοσιαλισμό. Έφυγε από τον κομμουνισμό και πήγε στον σοσιαλισμό. Ο κάθε ένας είναι ελεύθερο να λέει ότι λέει. Είναι και αυτό ένα κομμάτι τη δημοκρατία. Μέσα σε αυτήν υπάρχει, ανέχεται και ακούει τα πάντα. Δημιουργεί κιόλα ο λαό.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 Ναι, τρελό πράγμα ας πούμε, αυτό. Έτσι που γίνεται, α πούμε. Τι εμπειρία έχει αυτό το... με την Τρόικα, α πούμε, κάτι που λέει εκεί πέρα. Ε, Οντινόπλο, τι νοησύ, έτσι μπήκε στη θέση. Ε, ε εσύ, ναι, ο... τι, τι, τι, τι εμπειρία έχει. Έβαλε του καλύτερου, πιο άξιου ικανού, του έμπειρου. Α, α, α, μπράβο, εγώ η μόνη εμπειρία. Τι εμπειρία να έχει με την Τρόικα, αμφιβάλλω ξέρει να μιλάει και αγγλικά. Καταλαβαίν. Και κατά εγώ σα άκουγα και χθε και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σα χαλάει ο κουβέλι. Εμά δεν μα χαλάει. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα. Ο Κουβέλη αξίζει σε αυτό το λαό. Πο είναι το πρόβλημα με το Κουβέλη. Δεν Κανένα καλέ. επιτέλους Είχα... να είναι και ένα αριστερό πρόεδρο. Α, σε... μπράβο, αυτό ακριβώ. Αυτό τη που θα έχουμε μια αριστερή κυβέρνηση, βγαίνει και ο Κουβέλης που θα έχουμε έναν αριστερό. Απ' το κυκλώνουμε. Και... Που, ο Κουβέλης που ήταν, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν. Ε, ε, Ναι, το... Ε, ε το... ύπο το... είναι ο Κουβέλη. Και τσιμπάτε πήγε... το παραμύθι τώρα. Α, μπραβο. μετά ήταν στη δημοκρατική αριστερά βέβαια. Ε, από... αριστερά πήγε. πάλι. Τι είναι, ναι, ναι, βέβαια, άλλη αριστερά. Πήγε και μετά τέτοιο. Πεδί μου, ο ψαριανό κρυφοράβεται αντάρτη. Ναι. Φαντάσου. Έλα ρε Αποστολάρα. Έλα. Άντε να πω και εγώ ότι μας έλειψες και να το παίξω και λίγο φτιακέρα. Αποστολί μου μας έλειξες. Παίξ και συναισθηματικούλης. Αχ, αποστόλη μου, μα έλειψε. Mm. Καλά, μην το παρακάνει, γιατί mm. σε λίγο θα σου στήσω και τηλέφωνο να γίνει θέμα, άλλα. Δεν το συζητάει. Δεν παίρνω, χαμπάρογο, λέει. Λοιπόν, πρόσεχε, αδίδωσα. Με αυτού οι δεσί του πασόντου φορέ που πήρα από το παλαίο, τι μου θυμίζει. Είδε που λένε ότι ο Σαμαρά δεν καταπολεμάει την ανεργία. Ορίστε. Όσοι αλλά... κακόμοι βρήκανε δουλειά για να πάνε να το τον Βενιζέλο και να αγκαλιάσουν τον Γιώργο. Αύριο είναι τα 40, δεν μου λες έχει παξιμάδι, καφεδάκι, πάει και ψαρόσουπα να πάω φαγωμένος. Το θέμα δεν είναι αυτό, ότι είμαστε ακόμα στα 40, αργούμε μέχρι να το ξεθάψουμε το Μακαρίτη. Τα 40 είναι, ρε. τα 40 του Μακαρίτη δεν είναι. Ναι, ναι, ξέρω. Θα έχει μανέστρα με κοτόπουλο. Ο Βενιζέλος είναι ικανός να βάλει γουρνοκούλα. Μα πόσο είναι η μέση σύνταξη, είναι πάνω από 900 ευρώ. Μπράβο. Ακούγοντας τη βούλιαψή μου γεννήθηκε μια πορεία. καλά απο Η βούλτεψη. Ναι. Του κομωτήριου σε ποια χώρα. Εκεί που το μόνο άγχος είναι το μαλλί είναι. Αυτό ε. Και η μέση σύνταξη πάνω από τα 900 ευρώ. Α της πει κάποιο την αλήθεια. Δεν χρειάζεται. Είναι πιο ευτυχισμένη έτσι. Έλα βρε χάμε, ναι. Έλα. Μα άμα την πρώτη βούλτεψη θα τη και μην ακούσω σχόλια για το γούστο μου. Είσαι σαβουρό κ*****. <laughs>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 Δώσε και φιλάκια στον καλαμούκι γιατί Να σου πω Έλα μου Το μαλίπως είναι Μουρνέλο <χει> σκατά ρε φίλε προκέ Όπως και το υπόλοιπο ξέρω Το μαλίπως <φελίδι> είναι Σκατά <Τι Τι> <Τι> <Τι> Λοιπόν ήθελα να μιλήσω με το φίλο το Εγώ είμαι Λοιπόν, θέλω να κάνει κάποιο σχόλιο. Για ποιο θέμα? Το θέμα είναι το εξή: Στο υπουργικό συμβούλιο βλέπω κάθε μέρα. Στη... Κάτσε γιατί χτυπάει και το τηλέφωνο. Για πε μου. Καμιά πενταριά υπουργού. Ναι. Δικού μα. Δικοί Ας... μα ε... είναι αυτοί οι ε... Δική Δικοί ε... μα ήταν αυτή οι υπουργοί αν υπηρετούσαν τα δικά μα συμφέροντα. Τα δικά ε... μα συμφέροντα υπηρετούν, όχι. Κοιτάξτε, η Γαλλία έχει 16 υπουργού. Επί μα είναι πιο πλούσιοι, έχουμε 50. Έτσι. Θέλω να... Αυτό θέλω να σχολιάσει. Για το Πασόκ δεν μου πει τίποτα για το Πασόκ. Ε, Ένα χρόνια πολλά. Κάτι. Να πω για το Πασόκ Ναι. Ε, μας πε περιπήθηκε καλά ο Γιωργάκης και Άκουσες ωραίο λόγο ο Γιώργος ε προχθές ε. στο ίδρυμα. Όλη την ώρα μιλούσε για τις αρχές του Πασόκ. Ναι. Πασ... Ας τον ενημερώσει κάποιος τον Γιώργο ότι το Πασόκ πλέον αρχές δεν έχει. Τέλη έχει μόνο. Τα τέλη και τα χαράτσια που μας έχει φορτώσει για τα επόμενα χρόνια και το ένα και μεγάλο τέλος το δικό του. Με, Με, όλη η εισαγωγή που έκανα όπου πραγματικά ίσως καταχράστηκα την καλοσύνη σας με οδηγήσε στις μέρες με το ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει Θόδωρος Πάγκαλος, σημερινός φρέσκος το ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει για το Θόδωρο Πάγκαλο για όλους εμάς έχει τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια για μερικούς δεν είχε τελειώσει στις τελευταίες βουλευτικές, όχι το 12, το 9 όταν βγήκε ο Γιώργος Παπανδρέου Πρωθυπουργός επειδή έχουμε και επέτειο σήμερα να σταθούμε λίγο στην αντίληψη μεγάλης μερίδας του ελληνικού λαού που τις αρέσουν τα πανηγύρια με όποια αφορμή βρεθεί μπροστά του.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 Lepon, o lipon, Pola. θα γράψουμε ιστορία η ιστορία θα μας ξεγράψει Το δεύτερο με πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν συμπολίτε μας από την Αλεξανδρούπολη, την Άρτα και δεν θυμάμαι άλλη πόλη το βράδυ της η Οκτωβρίου του 2009 όταν το Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πάρει 43% σαν αυτού. κάποιοι από εσάς που μας ακούτε ή περισσότεροι έτσι σκεφτόσασταν μην τα ξεχνάτε αυτά γιατί όλοι ψάχνουμε να βρούμε ποιοι έκαναν. Ποιοι διέπραξαν τότε το πολύ επιτυχές αυτό γεγονός. πολύ από εσά. ακούσατε τα επιχειρήματα και το κυριότερο όταν πρόεδρος πρόεδρο σοσιαλιστή όλα θα πάνε καλά γιατί είναι ηθικό στοιχείο λόγο παππού και μπαμπά Παραμένουμε στο ίδιο mood. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να απευθύνω αγωνιστικό κάλεσμα προς όλους τους αριστερούς και τις αριστερές όπου και αν ανήκουν κομματικά. Φίλε Χρήστο των 500 ευρώ από τα Γιανιτσά. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Εξονίψον τα Τσιταντίνε, την Πολόνια. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιάννη Τσάβα, από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μητυλίνη. Μη καταπιστέψει με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Βεσβίνα. Αγαπητή Ελένη, Βεσβίνα. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Σωσών ο Θεός των λαών σου. Και ευλόγησον την κληρονομία σου ΣΥΡΙΖΑ Και αΐΙ και εις τους αιώνας των αιώνων Βιντσαρέμω Αμήν, Αμα το λέει Έτσι λοιπόν πιάσαμε και τους συντρόφου Μετά και την επίσκεψη του Αγίου Όρους Γι' αυτό και οι ψαλμονδίες Για όσους δεν τα είχατε καταλάβει Γιατί μέσα στο καλοκαίρι που λείπατε Γίνανε κοσμογονικά Πράγματα όταν δεν μπορείς να βρει απαντήσεις στη λογική, πας στη μεταφυσική δεν είναι ο πρώτος που το έκανε θα ακολουθήσουν και άλλοι από ό,τι φαίνεται κάπως έτσι και κάποτε φτάνουμε στο τέλος γιατί έχουμε λαό βεβαίως μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατέρινα Κρυβοπούλου. Γεια σας Παρακαλώ, μπορώ να μιλήσω με τον κύριο τον δημοσιογράφο που μιλάει τώρα. Εγώ είμαι, πείτε μου. Ακούστε κύριε, εμείς δεν είμαστε, θα τους ονομάσουμε βρίτε, είμαι άνθρωπο, άνθρωπος εγωμόρφος, υπανεπιχνιακή, αλλά θα του πω με το όνομά τους. Με, τους π... δεν τους ανεχόμαστε τους, δεν τους αποδεχόμαστε τους ανεμό, τους α... δεχόμαστε Τους π... Άντρα με άντρα να παντρεύετε, εσεί το θεωρείτε σωστό. Εδώ θεωρείς εσύ σωστό να το απαγορεύει. Δεν θα θεωρώ εγώ σωστό να έχει την ελευθερία να το κάνει. Όχι, δεν είναι σωστό πράγμα αυτό, διότι είναι και εκτό από του νόμου τη ηθική και εκτό από του νόμου της φύσης. Είστε να μα πείσετε ότι, ότι το μαύρο είναι άσπρο και το άσπρο είναι μαύρο. Καλά είπε κανείς για μαύρο και άσπρο, για ροζ μιλήσαμε. Αυτό εδώ που σου λέω εγώ. Ρο και άλλα χρώματα. Είστε υπάνω υπάρχει...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 Να λοιπόν αυτό εγόμιο μου. Να κάνω μια ερώτηση παρόλα αυτά. Εσύ τι ψήφισε. Εγώ ψυχίζω χρυσή αυγή. Χρυσή βγή. Εντύπωση μου κάνει η άποψή σου. Αβέτα! απορώ μπορώ. Μπορούμε και θα την υποστηρίζω μέχρι που να με κάνω. Γιατί είναι άδελφ, δεν είναι φλότι. Μη μου ανοίγει το στόμα, μη λεβέλε βαριέ κουβέντε. Μη μου ανοίγει το στόμα για τα λιγερόκόρμα για αλστερά, αξενικά και άτριχα.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 Όχι, γιατί δεν υιοθετούν. Από πού, από σπίτια τα υιοθετούν? Αξιοπαθέ. Υιοθετούν μωρό. Μωρό αυτή, όπου. Μητέρα, κάτι άλλα, από, κάτι... από πού, από πού? Ξέρω εγώ, كان ο Σεργουλόπουλο έκανε παρένθετη μητέρα. Ωραία, άρα δικό του είναι. Δικό του είναι, άρα η μαμά θα ρωτήσει αργότερα. Ποια είναι η μαμά μου, πού είναι η μάνα μου. Ε, δεν θέλω να σου τρομάξω, αυτό μπορεί και να το πει. Α... Πού είναι η μαμά μου, πού είναι ο μπαμπά μου. Σε όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται και σε ένα χρόνο χωρίζουν σε δύο. Επίση μπορεί να, να το πει. Εδώ της ψάχνουμε την άλλη της βασιλείου, ύστερα από 100 χρόνια τις μάνες και το παιδάκι μόλις... Εκεί, και το, και το ίδιο. Θα ψάχνεις πατέρα μετά από 100 χρόνια. Για να ψάχνεις και καλά μάνα. Α, ωραία. Ωραία είσαστε. Το πασό δεν είναι τα Το στο Βενιζέλο, δεν είχε πολλού γέρου. Ναι, ναι, αυτό είναι ελπιδοφόρο μήνυμα για την κοινωνία. Ε, Ότι τα νέα παιδιά αγίζει πέχα... τι πέχα... ανάγκε των νέων παιδιών. Τώρα ο κολογέννητο πήρε ένα χαμπάρι που να του πάρω διάλογο. Και ήταν μόνο οι νέοι αυτοί που πήγαν να φωνάξουν υπέρ του Γιώργου για να Α, τον αγκαλιάσουν. Ω, Δόξα του Θεώ, το... είναι καλό πέχα... για την κοινωνία αυτό ε, να βρει δουλειά και κανένα νέο παιδί δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί ο Γέρος έχει κυρίε σύνταξη. Αυτά που θα του δώσει ο Γιώργος για να τον αγκαλιάσει είναι over. Λέει... Α πάρει κανένα μερο το κάνα νέο παιδί. Ρε το Γιωργάκη λέει ότι ο αριστερός ο πατέρας και ο παππούς και αυτός, ρε στην Αμερική δεν μας σας δεχτούν άμα σας στα αριστερή να σπουδάζετε Με μας κοροϊδεύετε Της η Αθρώπη είσαστε ρε, να σας πάρει ο διάλος και ρε, τους φυφίζαμε από όλοι τους αγχρόνια τους κερατάδες με ένα φράγκο που μας δίνανε Καλά να πάθω με να τους <Ρερ> <Ρερ>